Επιλόγ. Listen to this poem. Ιθάκη. By C. P. Καβάφη. One of the best-known poets to write in Greek. Ιθάκη. Σ' αυγείς τον πηγεμό για την Ιθάκη Ν' άφησε να'ναι μακρύ ο δρόμος Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας Το θυμωμένο ποσηδό μη φοβάσαι Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δε θα βρεις αν μένει σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Του λεστριγόνε και του κύκλοπα, τον άγριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσει, αν δεν του κουβανεί με στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν του στείνει αμπρό σου. Πάντα στο νου σου να έχει την Ιθάκη, το φθάσιμον εκεί είναι ο προορισμό σου. Αλλά μη βιάζει το ταξίδι διόλου, καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γερός πια να ράξει το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισε στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η θάκη Η θάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στο δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν το χική τη βρει, η θάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πύρα, ήδη θα το κατάλαβες, η Ιθάκης τι σημαίνουν. Well done. You've now reached the end of this course and we hope that you've enjoyed learning Greek with us. Goodbye. Yes. Yeses.